Κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε στον τοίχο Καλή σας ημέρα Καλημέρα και στην εργατιά εκεί που ρίχνει τα μπετάνα Τα αρετιμημένη εργατιά Κυρίες μου και κύριοι Εδώ είμαστε Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Φαντάζομαι να το ξέρετε το τηλέφωνο πια Να μας κάνετε καμιά παρατήρηση Να μας πείτε κανένα νέο Καλημέρες όλους τους φίλους Στη Θεσσαλονίκη Στην Αθήνα, στην Πτολεμαϊδα ε, Βασίλη κατάλαβες τώρα τι γίνεται ε. Ναι Στην Νάουσα ε, το Βασίλη το φίλο μου εκεί που μου στέλνει και τα νέα Στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο Στην Ονομαία Πρέση εκεί πέρα Γεια σου ρε Γιώργη Στους ε, φίλους ε, εντός και εκτός Ελλάδος Καλημέρα και να είσαστε πάντοτε καλά Αυτά Τι άλλο να πούμε δε δηλαδή. <Τελίως> πάντα <Τελίως> η εκπομπή <Τελίως> Χριστάκο μου καλή σου μέρα φίλε μου <Τελίως> το... το ότι είχες καιρό να ακούσεις εκπομπές θα δημορυθείς πάρα αυτά Εντάξει ξέρω ότι τις ακούς από το αρχείο αλλά το mail που μου στείλες θα το αξιοποιήσω καταλήλως. Βέβαια, να σου πω κάτι φίλε μου Χρήστο, ε, όσο περισσότερα προσόντα, πραγματικά προσόντα, είχες στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια, τόσο στο περιθώριο ήσουν. Όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα και όπως γνωρίζει όλη η κοινωνία, το μοναδικό ε, προσόν που χρειαζόταν στην Ελλάδα, για την επιβίωση, για τη λεγόμενη επιβίωση Ήτανε να είσαι κομματοσκόλικας Κομματοσκόλικας Οπότε ε, δεν θα σου έλεγα να κάνεις υπομονή Αυτό είναι πια θέσφατο Για όλους τους εκτός των τυχών Εκτός της μάζας ανθρώπων Του πόπολου αυτού που δημιουργήσανε η Τσίπρος Και θα σου έλεγα... Φιλά το κεφάλι μέχρι τέλος Δεν μας μένει τίποτα άλλο πια Θα τα πούμε και ιδιωτέρως Μέσω email Να είσαι πάντα καλά Κυρίες μου και κύριοι Και πού είσαστε ακόμα <Καιρίες> Αυτό λέμε και εμείς Αλλά δεν μας πιστεύει κανένας Αντίθετα με τον Πρωθυπουργεύοντα Το... Που έχουν μπροστά στο σού τον Τζίπρα Ο οποίος το είπε στους δημοσιογράφους Μετά τα ροζ τηλέφωνα Είδε πω το φέρνει η ζωή Ροζ ιδεολογίες λέμε τώρα Ροζ τηλέφωνα ε, Τις τηλεφωνικές επικοινωνίες Και πού είστε ακόμα Που είχε με τις ε, θεογόμενες Λαγκάρντ και Μέρκελ Έχουν επίξει στο Αχ και στο βάχ τα τηλέφωνα ο Αλέξης Αφού η Περιστέρα έβαλε κοσμό Πήγε εύκολη για την καρδίτσα. Πάει καρδίτσα η περιστέρα. Στην καρδίτσο μαγούλα, από κάπου εκεί είναι η περιστέρα. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, παλιά είχαμε τα σούργελα τη πολιτική, τα οποία ε, βέβαια έρεαν τα γάλατα, του αγωνιστέ τη πολιτική, όπω έχουμε ξαναπεί, οι οποίοι έστελναν επιστολέ. Τώρα έχουμε τηλέφωνα. Δηλαδή, μεγάλε, κατάλαβε κάτι, ότι η ζωή σου πια. Το αύριο σου, το αύριο του παιδιού σου, το κάτω έχει το παιδί τώρα, μιλάμε για σένα, εξαρτάται και κρίνεται από τα τηλεφωνήματα που κάνει ο Αλέξης με το Ιούγκερ, με τη Μέρκελ και τη Λαγκάρτ. Και φαντάσου τώρα σε ποια γλώσσα συνονοούνται, έτσι, ε, διότι ο Αλέξης είναι το, ε, ε, πέρα από τα... Μας έδειξε και στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου Ότι κάνει εντατικά μαθήματα αγγλικών Με το Ασάτ και τα Μπέναφελτ Είναι ε, ε, αγγλικά επίπεδο Come, come with me For drink and for sex Λοιπόν ε, αυτά είναι τα, Αυτά είναι τα αγγλικά του επίπεδου του Αλέξη Διότι καταλαβαίνεις ότι να, να πάει Και λίγο παραπάνω χρειάζεται μια λόνα Oh yeah, yeah. Οπότε λοιπόν και πού είστε ακόμα Είπε στου δημοσιογράφους Μετά τις ροζες συνομιλίε Που είχε με τους δανειστές Αυτό λέμε και εμείς Αλέξη Και πού είστε ακόμη Για να μην σας κουράζω Κυρία μου και κυρία μου Τώρα δεν θα κάτσω σας διαβάσω το ρεπορτάζ τη Μαρίας της Ολακίδου Γι' αυτό τη βγαίνει η ψυχή και τα γράφει ε, Μπείτε στον τοίχο και διαβάστε το Αξίζει τον κόπο πραγματικά. Όλα τα ρεπορτάζ του τύχου αξίζουν τον κόπο, διότι δεν θα τα βρείτε σε κανένα άλλο έντυπο. Δεν είναι έπαρση αυτό που σας λέω. Είναι ε, πραγματικότητα. Ε, είναι η δημοσιογραφία που σας αξίζει. Τα ρεπορτάζ του τύχου είναι η δημοσιογραφία που σας αξίζει ως ανθρώπινες οντότητες, ως μυαλά σκεπτόμενα. Λοιπόν, γι' αυτό μπείτε και διαβάστε το. Και πού είστε ακόμα τη Μαρία Τσολακίδη του ρεπορτάζ, να μην κάθομαι να το αναλύω. Εγώ τώρα εδώ, Κυρίε μου και κύριε μου, και τι τη θέλουμε τώρα, τι διαπραγματεύσει. Αφού όλα, σηκώνει το τηλέφωνο ο Hello, good morning, Μοσχίου Lagard. How do you dare you? I want money. Ακόμα, του λέει άλλη: I want money. I have problems, problems, problems, Mrs. Lagard, Please, please help. Help Greece! Αφού... <laughs> Εχατάλαβες μεγάλε! Λοιπόν, μάλιστα... Τα βρήκαν ε, ο Τσίπρας με τον Γιούγκερ. Και χαιρέτα την τη σύνταξη που ήξερες... Run. Του την Αλεξάνδρεια τη σύνταξη. Run, Παρακαλώ! Run, run, run, run, run. For my people and my country! Μια για, σύσυ! For my For my people and my country! In my country, Mrs. Lagarde Help, help, Marie Πονάζει my... ο Αλέξης, ναι Λοιπόν, μεγάλε, πως είπε Και αποχαιρέτα την να Εσύ τώρα αποχαιρέτα τη σύνταξη Διότι, αγαπητέ μου και αγαπητοί μου Του καμπανάκι το βαρέσαμε εδώ και πολύ καιρό Εσύ βέβαια το ακούς ως κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλι ε, εκτός και να το ακούς ως άξιον εστί μάλλον, άξιον χεστί του ρουβά. Λοιπόν αλλά το θέμα είναι ότι την τη σύνταξη, διότι βρήκε κοινή γραμμή ο Γιούγκερ με τον Τζίπρα στα εργασιακά τα συνταξιοδοτικά χαιρέτα το μεροκάματο χαιρέτα τη σύνταξη χαιρέτα τα όλα, διότι μεγάλε, αν δεν το πήρες χαμπάρι οι θεσμοί τη αγορά. Θα καθορίζουν την ανεργία και το μεροκάματο και οι συντάξεις να μην είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Α, ah, you understand me. Πρέπει να σου μιλάω και μου αγγλικά γιατί να μην με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ποιος όμως καθορίζει το όριο της φτώχειας. Τι είναι όριο φτώχειας ώστε η σύνταξη να μην είναι κάτω από τα όρια της φτώχεια. Αυτά όλα τα καθορίζουν οι κατακτητές, κατ' εμάς, οι συνεταίροι. Και σύμμαχοι κατ' εσάς ε, Τους πασοκο Βα, Βαζελο ε, Πασοκο Γαλαζο Ρήμαδο Και τα λιμπάν, και τα λιμπάν. Οι θεσμοί τη αγορά Λοιπόν μεγάλε Και πού είστε ακόμα Μα τι κουβέντα είπε ο άνθρωπας Τι κουβέντα είπε ο άνθρωπας Και πού είστε ακόμα Κυρία μου και κύριέ μου όταν βγαίνει κοινό ανακοινωθέν Από την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Χάρου Χάρου και παλαμάκα Παλαμάκα και χάρου Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο για την Ελλάδα Είπανε αυτά Τα δημιουργήματα του ναζισμού Η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη δηλαδή Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Αυτά τα δημιουργήματα της συμφοράς του ανθρώπινου είδου. μοιράζονται τον ίδιο στόχο για την Ελλάδα. Οπότε μαζί με εξήνταξή σου καλά αυτό έχει συμβεί εδώ και καιρό αποχαιρέτα και την Ελλάδα που ήξερες. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση τηλεακροατή Αυτή για να βγει ένα δελτίο τύπου και μια κουβέντα τους Το μελετάνε Το μελετάνε και ξέρουν τι λένε Δεν είπαν μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο Με την Ελλάδα Είπαν μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο Για την Ελλάδα Δηλαδή εμείς είμαστε ο στόχος Αποχαιρέτα την Καλά έπρεπε να την αποχαιρετήσει εδώ και καιρό Τον ίδιο στόχο μοιραζόταν για την Ελλάδα Και ο άξονας Του Χίτλερ Κατάλαβες μεγάλη και... και άλλοι, πολλοί, οι οποίοι πέρασαν από εδώ χωρί σφαίρε και πάντσερ, έχβα και τρία αγκολάκια χθε η Μπάγερν και το ευχαριστηθήκαμε. Μα έφτιαξε το βράδυ Μπαρσελόνα. Μπράβο ρε Μέση. Λοιπόν, πολλέ μεγάλε, μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο για την Ελλάδα. Είπαν τα διεθνή, αυτά δεν μπορούμε να τα αποκαλέσουμε κοράκια πια. Δεν είναι απλά κοράκια. Αυτό είναι ο συνασπισμός, αυτός είναι ο άξονας της δυστυχίας των λαών. Και θα μου πεις, ρε τα λεπωρά, οι λαοί δεν το καταλαβαίνουν. Ο, να σου πω, το καταλαβαίνει η μερίδα των λαών, των εκμαυλισμένων λαών. Διότι, ε, όπως καταλαβαίνεις, δημοκρατικά έχουν και εκεί σούργελα τα οποία τους ε, κυβερνάνε παντού. Παντού, καλά δεν μιλάμε για την πρωτοπόρο Γαλλία Τέτοιο καρτούν είχε να δει η παγκόσμια πολιτική Μάλλον δεν ξαναίδε. Είναι, είναι μοναδικό το καρτούν που λέγεται ο Αυτή η γραφική τύπη Οπότε μεγάλε Τι κάνει τώρα η αριστερά Της τσιπρικής δημοκρατίας Πού είσαι κύριε Λαφαζάνη μας Μετά το κοινό ανακοινοθέν του κυρίου Τσίπρεος Και του κυρίου Γιούν Κέραιος? Πού είναι οι κόκκινες γραμμές κύριε Λαφαζάνη μας Άγιναν βρακολάσταχο, βρακολάστιχο Τσιμπηδάκια, μανταλάκια, τρισπήκες ένα λάστιχο μόνο με ένα πράγκο Πού είναι οι κόκκινες γραμμές κύριε Λαφαζάνη μας Ουρίστη Αχα Γλωσσάει τα αυγά της Ευρώπης Το αυγό του φιδιού εννοείται κύριε Το αυγό του φιδιού δεν κλωσιέται. Κλωτσιέται. Πάτει ο άνθρωπο. Θα κάνω θεσίωση. Θα κάνω φυσιο... Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μου δίνουν το έναυσμα οι τηλεοκρατέ και ρίχνω και τα φιλοσοφικά μου να Πού είναι, μου λέει ο τηλεοκρατή, οι κόκκινε γραμμέ. Αναρωτήθηκε. Κλωσάει τα αυγά τη Ευρώπη. Νόμισε ότι είπε βαριά κουβέντα. Αλλά τον διόρθωσα. Πα, πα, πα, πα, πα, πα, τι έκανα ο άνθρωπο. Λοιπόν, το αυγό του φιδιού. Δεν κλωσιέται, κλωτσιέται. Ωραία. Αυτό γίνεται και ωραίο σκυλάδικο, να μα το πει ο Πασχάλη. Στερεζή, λοιπόν, πολλέ μεγάλε. Πού είναι, ωραία, τώρα ξέρει. Θα βγάλουν κάποιε ανακοινώσει μετά την σιωπή που τηρεί ο κύριο Λαβαζάνης Και το πράγμα οδεύει στην ανάλυση που έκανε πάλι η Μαρία Ιτσολακίδη για την καινούργια πολιτική κατάσταση με πολιτική τράπουλα με, με, με νέου και παλιού βαλέδε. Εκεί οδεύουν τα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν... Ο... Α, δε... Στα δημοψηφίσματα, στα... στις εκλογές, στο σκάσιμο... Τι θα γίνει, μη σκάσουν, κάτσε να τους κρατήσουμε, εμείς θα το παίξουμε αριστερή. Κόμματα ο Τσίπρας με παπαντρέιδες και άλλους. Λοιπόν, λαφαζάνεις απ' την άλλη, να κρατήσουμε τους επαναστάτες, παιδιά, μη και κινήσουν οι επαναστάτε και βγάλουν καμιά τσατσάρα απ' την τσέπη και έχουμε αίματα. Λοιπόν... Κυρίε μου και κύριοι, τα παιδεία δεν παίζει πια. Τα παιδεία κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει χωρίς να δίνει ίχνος σημασίας στη δυστυχία, επαναλαμβάνω, δεν το λέγω ως ε, υπερβολή. Στη δυστυχία των συνανθρώπων μας. Στη δυστυχία. Τα παιδεία κοροϊδεύει και τα εντός ε, των συνόρων, όσων συνόρων έχουν απομείνει, και τα εκτός των συνόρων. Καλά, τα εκτός των συνόρων Κατ' εμάς είναι φύση και θέση εχθροί Τα εντός των σύνορων είναι κάτι παραπάνω πια από φύση και θέση εχθροί Δεν είναι πια όπως λέγαμε η ταξική μας εχθροί Είναι η φυσική μας εχθροί Διότι ρε χοντρόπετσε Βρε τομάρα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν Λοιπόν και να κάθεσαι να παίζει με τους δημοσιογράφους Με τους δημοσιογράφους λέμε τώρα Λοιπόν να κάθεσαι να παίζεις και να λες τις αρλούμπες Και να μιλες πρόσεξε εκτός του ότι δεν κάτι. Μια κουβέντα συμπάθειας για αυτούς που πάσχουν καθημερινά. Πρόκειται περί αλητίας. Αλητίας με άλφα με γάμα κεφαλαίο. Αυτά λοιπόν Βαστάτε πα Πα, πα, πα, πα, πα. πα. Βαστάτε, Τούρκοι, καπετάνιο έρχονται Τούρκοι. Μην είναι ώρα δέκα να αρπάξω την για τα γάνα μου. Όχι καπετάνιο είναι παραπάνω. Μην είναι ωρε 500 να αρπάξω και το καριοφίλι μου Όχι καπετάνιο είναι παραμάνο Άι τότε να πάρω με τον μπούλο Αναφώνησε ο Στρατούλης Ο καπετάν Στρατούλης Να δω το Στρατούλη με φουστανέλα μεγάλε Και ζωσμένο με τα φυσεκλήκια Και να αναφωνήξω αυτό που είπε εκείνο ο Χριστιανός Τώρα αμόλυσέ με κύριε τα είδα όλα Λοιπόν δεν πήρε χαμπάριο ο ταλέπορος πολιτικός Συνδικαλιστής Αριστερός Πατριώτης Δεν πήρε χαμπάρι λοιπόν τι έγινε με τον Τζίπρα και το Γιούγκερ Και απειλεί τους δανειστές με ρίξει; Θα τους κάνει ρίξει χιαστών ρε Θα τους ρίξει στα τάρταρα ρε Έτσι να, να, Ο Στρατούλης απειλεί με ρίξει τους Δανιστές μεγάλε Και οι Δανιστές έκοψαν πέρα μεγάλε Έχουν φτάσει στους δίδυμους πως τους λένε στου πλανήτε. Τι έγινε ρε παιδιά Μαντυρνέδι, ναι, ναι, έλα παρακαλώ ε, Γιατί δεν φόρεσε φουστανέλα ο Βασίλειος, φόρεσε mm. Mm. Άρε στρα, τούλι, όρμα ρε, δεν, δεν ξέρω τα <laughs> <Έλα. χω> Σου γκρεμίζω το είδωλο, έ ε. Αϊ, ε, πάει, πάει. Ουυυ, γουητιέ. Αϊ, γιά, γιά, γιά. αν του γκρέμισα το ídolo του τηλεακροατή. Ο άνθρωπος κοιμώνταν και ξύπναγε με ένα όνειρο να μοιάσει στο στρατούλι Όχι φατσικά, διότι φέρει λίγο σε ρουφό, αλλά ε, σε αγωνιστικότητα τουλάχιστον. Έτσι με είπε ο τηλεακροατής. Χαρε, βαστάτε Τούρκοι τα άλογα. δανειστές άλογα. Ξεκνάει ο στρατούλης στην Επανάσταση. Ο βαρύς ακούγεται, πολλά ντοφέκια πέφτουν. Ο στρατούλης κάνει πόμε, πόλεμο με τσιπρέους παλικάρια. Με τσιπαλικά. Το πώς του λένε να γίνονται, ρουφογάλι; Όχι, ο Ροφογάλη ήταν χοντικός. Πώς του λένε να γίνονται, το σύμβουλο του Τσίπρα, το σκιώδη πρωθυπουργό. Ναι, αυτό είναι τέλος πάντων. Με τον, τον άλλο τον πυρμίλο όμορφο εκεί, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Κουτζιά Με τον Πάνο, τον Καπετάνιο, τον Καμένο Ωρρε, ξέχασα να πούμε ότι τάγματα ανέλειων είναι ορίστε Τώρα, δεν απαντάμε σε τέτοια, κυρία μου, δεν απαντάμε σε τέτοια Δίνε ρωτά εδώ μια κυρία τηλεακροάτρια Τι είναι θεσμία αγορών Να μας απαντήσει ο κύριος Στρατούλης Να απαντάμε κυρία μου σε τέτοια Εμείς να γκάμνουμε τη ρήξη Κινήσαμε νιπανάστας Σηκώσαμε το ροζ Λάβαρο Στο gay parade της Θεσσαλονίκης Μαζί με τον Μπουτάρη Αν και ο Μπουτάρης Από ότι έμαθα Είπε ότι είναι ζουρλί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Ο Μπουτάρης Μπουτάρι, βρε βρέμπουτάρι. βρε Τώρα που έχει φτάσει το παπάρι Θα έλεγε ο ποιητή, Ο ποιητής φανφάρας Ο πιο σοβαρός ποιητής που πέρασε Λοιπόν που λες μεγάλε Ότι τραβάμε Και επαναλαμβάνουμε την κουβέντα Του κυρίου πρωθυπουργού μας Του κυρίου Αλέξη μας Και πού είστε ακόμα Είναι ακριβώς η ίδια λέξη Του ίδια που ειστε ακομα ειναι ακριβως η ιδια λεξη του ίδιου που λεμε και εμεί, Αλλά εμά δεν μας πιστεύετε Τι να κάνουμε. Κυρία μου, κυρία και κύριέ μου και αγαπημένο μου, μου Ελληνόπουλο ομίληξε για μία ακόμη φορά ο Σωτήρας ο διαμορφωτής αυτής της χώρας ο κύριος Σιμίτης η συμφωνία θα επέλθει απλά κάποιοι νόμιζαν ότι θα παίζουν νταούλια και οι άλλοι θα χορεύουν όπα έρεξε πόντα! τον Γκόλουμ ο Γκόλουμ, τον ο σιμίτης, έρεξε σπόντα για τον πρωθυπουργό μας γιατί είχε πει ο Αλέξης μας στην Κρήτη νομίζω ότι εμείς θα τους παίζουμε πεντοζάλι, τώρα και οι άλλοι δανειστές θα χορεύουν. Είχε πει ο Αλέξης, ναι, θα τους παίζουμε το... ναι, κατάλαβες. Αλέξη μου, σε αυτή τη ζωή πολλά πράγματα παίζει ο καθένας. Λοιπόν, ανάλογα με το μυαλό που διαθέτει, το ήθος που διαθέτει, την αξιοπρέπεια που διαθέτει, όλα αυτά είναι ένα πακέτο... Τα οποία, από τα οποία αποτελούνταν η ανθρώπινη υπόσταση εσείς την ανθρώπινη υπόσταση μαζί με τους προηγούμενους να μην τους ξεχνάμε την έχετε καταρακώσει δεν υφίστατε πια ανθρώπινο όν κατ' εσάς, είναι οι κομματοσκόλικες τα, ε, οι, οι, τα κοινωνικά κατακάθια τα κοινωνικ... η κοινωνική κοινωνική πα, παπα πα, πα, ορίστε <ΣΣΣ> έλα αχα <ΣΣ> Μας τα έχουν κάνει, ναι πες τη ρε λέει, Ναι, σε βγάλω στον αέρα να το πεις <Κι> Έλα γεια Να ε, σε βγάλω στον αέρα ρε τηλεακροατή Άντε να σου το πω, μας τα έχουν κάνει τούμπανο <Κι> Λοιπόν τι σου λέγα μεγάλε Εσείς λοιπόν έχετε καταρακώσει Κάθε έννοια Δεν υφίσταται ανθρώπινη υπόσταση πια Ανθρώπινη υπόσταση κατεσά, ανθρώπινο δίποδο δηλαδή Είναι ο κομματοσκόλικας Το κοινωνικό παράσιτο ο άεργος, ο Βλαξ, ο Φιλοτομάρας ο Νεοφιλελέ, μαλά, μαλά, μαλά και ταλιμπάν, και ταλιμπάν. ουρίστη. ημέρα, τσίστα ναι. ναι. Όχι, δεν είπα, δεν είπα για τον Μέταξο Σκώλικα, είπα για τον Κόμματο Σκώλικα. <laughs> yeah. Συνένεση. Όχι, okay, κάνεις λάθος. Ά, yeah. yeah. ah, ξέχασα και τον καπετάνιο Βαρουφάκηρε. Οχ, oh, <laughs> αυτό θα γίνει. Θα <laughs> <laughs> Με την όπισθεν, έλα γεια. πα, πα, πα, πα. για την Ελλάδα, έλα για. Για την Ελλάδα, για την καβλάδα ρε Λοιπόν μεγάλε όλοι αυτοί που λες αγαπητέ μου Μαζί με σένα φυσικά Είναι και είσαστε ευρωπαϊστές Εσάς δηλαδή εσάς Δεν κυλοπόνεσε η Ευρώπη Να σας ε, γεννήσει Σας έκλασε και βγήκατε με τη μία Γένατε ευρωπαϊστές Είσαι ευρωπαϊστής ρε Κατεύγει ο άλλος από τα λιχόνια μπαν Και είναι δεν μπορεί χωρίς Ευρώπη Ενώ ακόμη δεν μπορεί να βγάλει Από πάνω του την τυρίλα Με καταλαβαίνεις ε? yeah. λοιπόν, Όχι ότι οι Ευρωπαίοι δεν βρωμάνε Βρωμάνε ασύστολα Στο μυαλό Λοιπόν οπότε λέμε για σας τους Ευρωπαίους τώρα Βέβαια Ευρωπαίοι μου να, Αφού σου είπαμε Τη σπόντα που έριξε ο κύριος Σιμίτης Στον φίλο του τον Αλέξη Να σου πούμε ότι τους στόκους στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψου 200 εκατομμυρίων τους πλέρωσες ντάγκα τη ντούγκα τη και απομένει να στείλουμε άλλα 800 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μεθαύριο στις 12 Μαΐου για να εξοφλήσουμε τη δόση Μεγάλε, τα παιδεία κοροϊδεύει ΕΣΕ και ΕΜΕ, τα παιδεία παίζει και κονομάει κατάλαβες και κάνουνε το παιγνίδι τους κατά τα άλλα μεγάλε άστα. Έχουμε τον αυτόν, αυτόν ήθελα να σου πω πριν, αυτόν το Φλαμπουράρι, ο οποίος εκεί, μέσα από τη Μασέλα, δεν μπορεί να την μασίσει βέβαια ο ίδιος στην καραμέλα του δημοψηφίσματος και στην πετάει σε σένα. Θα επαναλάβουμε, κύριε Φλαμπουράρι μου, επειδή είσαστε και μεγάλος άνθρωπος, λέμε, έρχεται και με την ηλικία η γνώση, ποια γνώση θα μου πει. Λοιπόν, το δημοψήφισμα ή οι εκλογέ. Δεν θα προσφέρουν τίποτα Αντίθετα θα ενδυναμώσουν Τη θέση Όχι ότι δεν είναι ενδυναμωμένη αυτή τη στιγμή Η θέση των κατεκτητών στην Ελλάδα Θα ενδυναμώσουν Τη θέση αυτού του ναζιστικού μορφώματος Που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη Και θα βγαίνει μετά ο Σούλτς και ο Γιούγκερ Και θα σου λέει αυτό που Στο, στο ξαναπώ να σε κουράσω. Ρε παπάρα Έλληνα Σου έδωσα ακόμη μια ευκαιρία να με στείλει Στο διάλο. Και εσύ δημοκρατικά. Με θέλεις εδώ πέρα Με θέλεις να τα κάνω όλα αυτά Να σκοτώνω τους συνανθρώπους σου Να σου στερώ την αξιοπρέπεια Ορίστε Ναι ναι Αλλάξω. Την αλλάξει την άρτα, κυρία μου. Η άρτα είναι. Η άρτα είναι. Η... Ο, ο... παράδεισο. Hmm. Ακριβώ, κοίταξε. Να σου πω κάτι. Είπε στη μεγάλη κουβέντα. Εσύ το σκέφτεσαι αυτό επειδή έχει καζόμυαλο. Κατάλαβε τα έξυπνα μυαλά. Κάνουν δημοψηφίσματα και βάζουν ένα ερώτημα. Θε να είσαι στο ευρώ. Και να έχει τη σύνταξή σου και τα λοιπά ή να μην είσαι και να μην έχει σύνταξη. Και πάει λοιπόν κατευθυνόμενο ο δημοκράτης Έλληνα και ψηφίζει, κατάλαβε τι ψηφίζει. Α, α, εσύ, α, σου είπα γιατί τα λε αυτά. Μιλάς, για, μι, μιλάς, για την, μιλάς τώρα εσύ για την, ιδα, ναι, για την ιδανική δημοκρατία. Ναι, μπράβο. Σε κατάλαβα και σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ο φίλο μου εδώ πέρα, ο φίλο μου, ο οποίο κοιμάται και ονειρεύεται πω στην αυγή παντρεύεται, στο μυαλό του, κι αυτό ο ταλέπορος, γι' αυτό μάλλον θα υποφέρει, έχει την ιδανική δημοκρατία και λέει για να, να γίνει, λέει, ένα δημοψήφισμα με αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν γίνεται δημοψήφισμα, αγαπητέ μου, με αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τα δημοψηφίσματα, οι εκλογέ, τα γκάλωψ, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα. Από αυτούς οι οποίοι το παίζουν δημοκράτες Ορίστε παρακαλώ Πού είναι αυτό Πού είναι αυτό Πού είναι αυτό Είναι να το δω πουθενά Καλά, καλά Πάρτε μου λέει να στελε Τα αποτελέσματα και αφήστε τις Καλά έχει δίκιο ο άνθρωπος τις θεωρητικολογίες απαντώ λοιπόν στον προηγούμενο φίλο και λέω το εξή. φυσικά αλλά αυτή η δημοκρατία θέλει παιδεία, θέλει αίμα θέλει κόπο, θέλει δουλειά δεν είναι η δημοκρατία του εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ με ιδεολογίες παπαριές, λοιπόν, και ε, ε, 7 εκατομμύρια δημόσιου υπάλληλους δεν ξέρω αν με δηλαδή. Σίγουρα με συλλήβει. Για να ζητά τέτοια πράγματα από μια δημοκρατία, σίγουρα με συλλήβει. Οπότε λοιπόν. Μεγάλε. Α μείνουμε στην πραγματική ζωή, στη δυστυχία των συνανθρώπων μα, στου τόκου του διεθνού που πληρώθηκαν, στην εξόφληση στι 12 του μηνό που έχουμε 800 εκατομμύρια και στο φλαμπουράρι να μα πετάει την καραμέλα του δημοψηφίσματος. Καλά τώρα, εσύ, να σου πω κάτι. Μεγάλο άνθρωπο δεν έχει να κάνει καμιά άλλη δουλειά. Τρει και λίγο που είσαι στα κανάλια να ψάχνεις, πλάκα μας τώρα. Τα ταμιακά διαθέσιμα των φορέων τέλος ψηφίστηκαν όλα η τροπολογία στη Βουλή, όλα πηγαίνουν στην τράπεζα της Ελλάδας. Αυτά όλα αυτά όλα είναι κινήσεις εντολευμένες από την Ευρωπαϊκή δικτατορία, από την κατοχική κυβέρνηση εκτελεσμένες από την κατοχική κυβέρνηση στην Ελλάδα και εντολευμένε από την Ευρωπαϊκή Ευρώπη για κάποιο σκοπό. Γι' αυτό πηγαίνουν στην τράπεζα της Ελλάδος Η οποία μην ξεχνάτε τράπεζα της Ελλάδος Είναι από τα χαϊδεμένα παιδιά Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Παρακαλώ Thank you Thank you Thank you, thank you, thank you Ακροατή μου Διότι να χρησιμοποιώ και εγώ το αγγλικό μου Με ο Αλέξης, να πούμε ότι είναι Βέβαια μεγάλε Να σου πω τώρα Να πω και στον προηγούμενο φίλο ε, Τι είναι λοιπόν η πραγματική ζωή πραγματική ζωή λοιπόν δεν είναι αυτά που βγαίνει ο φλαμπουράρης και λέει στα πληρωμένα μέσα μαζικής εξαθλίωσης είναι οι κινήσεις που κάνουνε. λοιπόν το σενάριο των αυξήσεων σε τρόφιμα σε φάρμακα στην εστίαση στα εισιτήρια μέσων μεταφοράς στο φυσικό αέριο στο ταξί στην ιατρική περίθαλψη Στον κινηματογράφο Στην οικοδομή όσο έχει απομείνει Κατάλαβες Προσέ, Πρόσεξε τώρα Αυτά όλα εμπίπτουν Στον ενιαίο συντελεστή Του ΦΥΠΙΑ τον οποίο θα ρίξουνε. Έτσι Λοιπόν Αυξάνονται λοιπόν με αυτή την ιστορία Τα τρόφιμα Προσέξτε τώρα Αυτά είναι τα αναγκαία για να ζήσει Ένας άνθρωπος η αιστείαση, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό πόσο ακόμη θα το αυξήσετε αυτό το πράγμα πόσο ακόμη θα μας γδάρετε με αυτή την πουλημένη εθνοπροδοτική εταιρεία που λέγεται ΔΕΗ με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και με όλα αυτά τα κόλπα που κάνετε τώρα, τώρα τα, αυτά όλα τα κόλπα θα γίνουν με τον ναι, ενιαίο συντελεστή, θα τα αυξήσουν Δηλαδή ένας ανθρωπάκος ο οποίος δεν έχει στον ηλιομοίρα ζει με δανεικά Πού θα βρει κι άλλα ρε καρατάδες να σε τα δώσει Κατάλαβες Απ' την άλλη λέει Μεγάλε Θα σου μειώσουν λέει Τα ε, υπηρεσίε ε, με το ΦΠΑ αυτόν Στα ρούχα, στα παπούτσια, στα έπιπλα Είχες ένα Εσύ τώρα είχε ένα σκασμό ρε παιδί μου Να πά να πάρεις απ' το Βαράγκι. Μια τραπεζαρία και θα μειωθεί Κατάλαβες Αυτά είναι μεγάλη πραγματική ιστορία Και είπαμε ότι αυτά Τα κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνοι Δηλαδή δεν τα κάνουν Τους διατάσσουν να τα κάνουν Για να λέμε την πραγματικότητα Και εκτελούν τις εντολές Των αφεντικών τους Αυτή είναι η πραγματικότητα Απ' την άλλη μεγάλη Πρώτη φορά με αριστερή κυβέρνηση Έχουμε ιστορία με τους λιμενεργάτες Κάνουν απεργία οι λιμενεργάτες Και πραγματοποιούν πορεία ενάντια στην ιδιοκοποίηση του Λιμένα Πειραιός και Λιμένα Θεσσαλονίκης. <Καιχε> <Καιχε> Αγαπητοί μου λιμενεργάτες, να σας αποστείλω και σας επιστολή, κάντε τις πορείες σας, κάντε ό,τι είναι να κάνετε, αλλά ε, όπως ε, ίσως έχετε πάρει χαμπάρι και εσείς, δεν υπάρχει επιστροφή. Η κατάσταση, όπως τα έλεγε και ένας ιατρός, είναι μη αναστρέψιμος. Τετέλεστε! Τετέλεστε! Τε, Όπα! Όπα! Έλα, έλα! Μην ανησυχεί! Έρχονται τα φιλαράκια μα τα American Boy! Τα cowboy! Έρχονται από την Αλέξη! Εσύ με καταλαβαίνει! Εγώ τα λέω για σένα τώρα! Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα να μπουν στο παιχνίδι τη ενεργειακή πολιτική! Πάπα! Θα μονομαχήσουν στο El Bacho! Το Ελ Μπάτσο είναι η Ελλάδα Από το Ελ Ελλάδα και από το Μπάτσο Μπάτσο καταλαβαίνεις Λοιπόν θα μονομαχήσουν Η ΕΕ και οι πολιτείες Όλα ενωμένα είναι μεγάλες Για να α, α, α, Για την απεξάρτηση της Ευρώπης Από το ρωσικό αέριο α, πα, πα, πα, πα. Ο, Ένας νόμος της ΕΕ Κυρία μου και γυρία μου Απαιτεί τεράστιες δεξαμενές αποθήκεψεις φυσικού αερίου και στην Ελλάδα για οποιοδήποτε κύρωση εναντίον της Ρωσίας που μπορεί να φέρει μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, παύση τροφοδότησης και χέχεμε Λοιπόν τελείωσα <laughs> Λοιπόν μεγάλε Τέλος πάντων αυτό σου λέω μεγάλη Αυτό σου λέω Ότι όλα αυτά τα χρόνια κάναμε ένα σλάλομ Μπορείστε <μου> Άρα. Άρα Άρα Λαφάζε θα φτιάξουμε μεγάλα καζάνια για Τσίπρο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έλα, αριστερά, ρε, έλα. Έλα, έλα. έλα ναι, ναι. ναι, ρε. Θα γίνει αρχηγός η λαφαζάνστρε. Τσαριστερά, ρε. Να φτιάξουμε καζάνια μεγάλα. Εδώ φτιάχνουμε καζάνια για Τσίπρο. Δεν θα φτιάξουμε για το αέριο. Και, α, το θέμα είναι με γκλάσιο Βενιζέλο. Παρακαλώ. Καλώς τον Παλκάρι. Όχι αγαπητέ μου, αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά άκουνα να σου πω φίλε μου Εγώ δεν ενημερώνομαι από τον Μέγκε και από τον Αντένα Εγώ ενημερώνομαι από τις τροπολογίες που κατεβάζουν οι βουλευτές σου Εσύ παλιότερα δεν είσαι, πασό και κάνω λάθος Α σοπ, α πα πα πα πα πα είναι δεξιάς αυτή Οι τώρα να σε ρωτήσω κάτι, οι λιμενεργάτε τώρα είναι. Δεν είναι. Εσ... Δεν... Τα, παίρ... Τα παίρνουμε από το ίδιο ταμείο. ρε αδερφέ, να σε ρωτήσω, εσύ παλιά δεν ήσουν πασόκ. Δεν ήσουν πασόκ παλιά. Τι ήσουν, τι ήσουν παλιά, έλα παίζουμε μεταξύ μα. Έλα, μεταξύ μα τώρα, έλα. Έλα, πε μου τώρα, σε παρακαλώ Να, Moi, rêve, να σου πω κάτι, δεν ήσουν λίγο εκεί να πούμε με τον Ανδρέα. Nu, de έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, σε θέλω μεγάλη δυναμικό. Έλα, αγόρι μου, προχώρα. Έλα. <laughs> <laughs> ε, εντάξει πάλι, Κάρι Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Ε, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay, σε ευχαριστώ πολύ. Θα, θα σε φε... μεταφέρω αμέσω. Θα μεταφέρω αμέσως, κάτσε μου να σου πω, περίμενε Γλίστριδα έφαγες, περίμενε μωρά Θα μεταφέρω αμέσως την αντίθετη άποψη που έχει. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. να είσαι καλά Έχω ένα φίλο εδώ, νόμιζα ότι παλιά είναι Πασόκ Αλλά τέλος πάντων μου λέει αυτά που λες μου λέει Είναι σενάρια του Μέγκα και του Αντένα Και έχει κοινή γραμμή με τον Τράγκα Διότι δεν πρόκειται να γίνουν αυτά ε, είναι η άποψη του φίλου μου και εγώ πρέπει να τη μεταφέρω Λοιπόν, αλλά θα τον με παρότερα Α, ξέχασα να σε ρωτήσω Σε ποια υπηρεσία υπηρετήσα, αλλά ξέχασα Λοιπόν, να σε ρωτήσω μετά όταν θα με ξαναμπάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, ε, ενώ σε πιο. ναι ε, Αυτά ε, θα πω στο φίλο να, να μένει ο λίγων, πώς το λένε Ο λίγες μέρες, ο λίγες μέρες, παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ τη λέξη ευχαριστώ Λοιπόν, θα έλεγα στο φίλο, λοιπόν, να κάνει λίγο, λίγο υπομονή Βέβαια ο φίλος, από ό,τι φαίνεται, είναι χορτασμένος, λοιπόν, ε, και τακτοποιημένος Και ποσό τον ενδιαφέρει το δυστυχία γύρω του αλλά δεν παραμένει φίλους μου Όμως θα, θα έλεγα και προσωπικά σε αυτόν Αλλά και στους ομό ομο, του Ότι εγώ δεν κάνω ραδιόφωνο για σας Εσείς τυχαίνει να με ακούτε Ή σα βάζουν να με ακούτε για κάποιους λόγους ή είστε μαζόχες Εγώ κάνω ραδιόφωνο για τον άλλο κόσμο Αυτό κάνω τώρα Και από την εποχή του Σιμίτη που εσύ να πούμε ήσουν στον Ορεινό Αύγουστο και πλέρωνε στη Μαρία Φαραντούρη 10 εκατομμύρια δραχμές για ένα βράδυ για να την κάνει πρέσβηρα Καταλαβαίνει τώρα και ερχόταν ο Τσοχαντζόπουλος με το με το ελικόπτερο Α, από εκείνη την εποχή λοιπόν κάνω ραδιόφωνο για έναν άλλο κόσμο αυτό τον άλλο κόσμο λοιπόν έχω σε εκτίμηση σας όχι δεν σας έχω σε εκτίμηση γενικά τους φιλοτομαριστές και τα κοινωνικά παράσιτα δεν τα έχω σε εκτίμηση. Διότι σου είπα και χθες αγαπητέ μου Εδώ δεν, καλά δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή Υπάρχει κοινωνική ενοχή Και εσείς είστε η ένοχοι Εσείς λοιπόν είστε η ένοχοι Οι οποίοι βλέπετε το διπλανό σας να πεθαίνει Και, και περί άλλων Για τον Τσίπρα σας Για τον Βενιζέλο σας Για τον Σαμαρά σας Για τον Γκουρέλα σας Για τον Καρατζαφέρη σας Για τον Μιχαλολιάκο σας Για τον δεν ξέ, ξέρω εγώ πως λέγεται Σείς λοιπόν και τα κινήματά σας διότι, διότι το 4% του, του συνασπισμού, του πως το λένε, εκεί θα είναι Σύς θα στο επόμενο κόμμα Κατάλαβες Έφυγα από το τέτοιο Διότι μεγάλε να σου πω α πούμε και να σε ενημερώσω Ότι δεν γίνει στη ζωή άλλους ανθρώπους από τις οικογένειες των πολιτικών Να πάρουν μια θέση σε αυτή την κοινωνία η κυρία μαμά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, Της Προέδρου της Βουλής Της κόρης του πρώην Προέδρου, του πρώην Πασόκου, του πρώην Συνασπιστή, του πρώην ε, Λοιπόν και λοιπά, Μπαμπά, ανέλαβε Προέδρο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Και να σου πω και το ωραίο. Δεν, γέννησε η Ελλάδα άλλου από εσά. Κανέναν. Και να σου πω και το πιο ωραίο. Μόνη τη υπέγραψε το διορισμό. Έλατε Γιάννη Κυρδά... Κυρνάει, Γιάννη Σπίνη. Κατάλαβε τώρα για ποιους, κάνω ραδιόφωνο, εγώ φίλε μου. Δεν κάνω ραδιόφωνο για σένα Ούτε για την κυρία Κωνσταντοπούλου Ούτε για το Σαμαρά Ούτε για το Γαλαζοπράσινο Στρουγκιανό Για τους άλλους, εκείνους τους λίγους κάνω ραδιόφωνο Χ, Πολλά χρόνια τώρα <Τι εμείς θα διόντας> Περίμενε λοιπόν Περίμενε κι εσύ Εμείς ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα Σε κακομύρι δεν ξέρεις Παρακαλώ Θέλω να τα πω Έλα Τι το θες, έχεις πάγκαλο και βενιζέλ Αν θα έρχεται, θα στέλνουν τον πάγκαλο, θα ρουφάει αέριο και θα το φέρνει να το κλάνει στη δεξαμενή Α, Θα το φέρνουν με αεροπλάνα το αέριο με δεξαμενόπλια, με τι θα το φέρνουν Α, από, από χιλιάδες θέσεις εργασίας, έλα, γεια Ναι, γεια, γεια, Να, έχει δίκιο τηλεακροντίς, θα φορτώνουν το αέριο σ' αεροβλάνα και παπόρια και θα το φέρνουν στι δεξαμενές που θα κάνει ο Αριστερός Λαφαζάνης χαάπαπαπαπα! Ορειμμαστάτε τουρκιντ' αλογα λοιπόν! Μεγάλε... Έτσι που λε, η μαμά, πρόεδρος... Βέβαια, άμα δεν είναι η μαμά, πρόεδρος η κόρη, πρόεδρος ο μπαμπάς... Προ... Αυτή είναι η οικογένεια πρόεδρων ρε, παιδιά! Πως βλέμε να πούμε πας και σπέρνεις σε ένα χωράι σε χωρά ραπανάκια και βγαίνουν λαπανάκια αυτοί είναι όλοι πρόεδρε. προέδροι ο μπαμπάς πρόεδρος του συνασπισμού τι ήταν εκεί πέρα να πούμε μεγάλη προσωπικότης η μαμά πρόεδρος του... η κόρη πρόεδρος της Βουλής Α, αυτά είναι μεγάλα η κυρία Κασιμάντη είναι κι αυτή πρόεδρο, όχι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο καπιταλισμός λέει σκότωσε την Άννη ο καπιταλισμός τη σκότωσε την άνει, Αυτό το κοριτσάκι ξέρει. Τι να ασχοληθεί μεγάλε Τι να ασχοληθείς με ποιους να ασχοληθείς Με το τι λένε και το τι και το τι λένε και το τι κάνουν Όχ mm -hmm. να ασχοληθούμε όμως Με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Ότι το 12% Του ελληνικού Του ελληνικού Ορίστε ελληνικού mm -hmm. Mm -hmm. Πριν φτάσουμε σε αυτό, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τηλεγραφία δηλαδή μου. Να σα πούμε, λοιπόν, ότι. Ε, Μωρέ, το ξέρουμε αυτό. Ότι η, γυναί... ε... η... Η... Η... Η... Η... η κυβέρνηση πια είναι μια οικογένεια μεγάλη. Η... Η... η κυρατασία είναι η γυναίκα του Αλουνού, πώ το λένε. Η, η μαμά είναι πρόεδρο εκεί. Α, έχουμε και, τη... και το Βίτσα. Μάστα. Γενική γραμματέα. Στο Υπουργείο Υποδομών η σύντροφο, τι είναι αυτή, του Δημήτρη Βίτσα. Μάστι. Α, μεγάλη προσωπικότητα, Βίτσα. Ανακοινώθηκε λοιπόν από την εφημερίδα η Πέρκα, Πέρκα, τι λένε. Πέρκα. Ά, λα, λα, λα, τη λένε. Πέρκα. Θεοπίστη. Πάλα, δηλαδή τη λένε Πέρκα. Γυναίκαρα τη λένε Πέρκα. Θα τρελαθώ. Γεννήθηκε στη Φλόρινα, να μην σα ε, κουράζω. Από τα φοιτητικά τη χρόνια είναι μέλο τη Πούπου και ανένταχτη μέλο του συνασπισμού και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η κοπέλα, καταλαβαίνει ότι από τα μικράτα της έχει ιδρώσει στον αγώνα. Με... Διατέλεσε αντιπρόεδρος και τελίμπορ, μέλος του συνασπισμού, υποψήφια βουλευτής. Προσέξτε τα προσόντα της τώρα. Οχο! Ορίστε! Oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Αυτό μου λέει ένας δεν είναι βιογραφικό πέρκας είναι βιογραφικό σουπιάς. Μάσα! Λοιπόν δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να... Να διορίζουμε τα δικά μας Παιδιά διότι Είπαμε μεγάλε ε, λέω στο... Θυμήθηκα το Χρήστο τώρα Και το mail που μου έστειλε Όπως καταλαβαίνεις Χρήστο μου Τα πράγματα όχι απλώς δεν αλλάζουν Γίνονται χειρότερα Αν δεν είσαι κομματοσκόλικας ε, Να έχεις ιδρώσει Στην παπαριά Στο καφενείο διορισμένος πάντα έτσι Δημόσιος υπάλληλο. Λοιπόν από όλες τις Λοιπόν ε, δεν είναι ε, Εντάξει τώρα πρόσεξε Αυτοί εννοούν ζωή αυτό Εμείς εννοούμε ζωή άλλο Αυτό είναι θέμα απόφασης ε, Χριστό Είναι θέμα απόφασης το. Oh, mm. Αυτά που αλλάζουν Σωστός, σωστό, σωστό, Να είσαι καλά φιλο. Ξέρεις, καμιά φορά εντάσσουμε ε, ε, μερικές τέτοιες ειδήσει για να τις δούμε κακώ βέβαια ε, κακώ λέω εγώ τώρα από την ε, σκοπτική τους ε, πλευρά γιατί αγαπητέ μου φίλε κάπου μας χρειάζεται και λίγο η αλλά νομίζω ότι δεν σας αφήνουμε παραπονεμένους ούτε με τα ρεπορτάζ, τα οποία έχουμε βγάλει κατά καιρού, τα οποία όποιος τα άκουσε κατάλαβε πολλά πράγματα ας πούμε για τον Επιφανιούχο και άλλα... πολλά όπως επίσης και με τα ρεπορτάζ που είναι στον τοίχο γραμμένα από του συναδέλφους ε, ρεπορτάζ τα οποία απευθύνονται σε λίγους το τονίζω σε λίγους απευθύνονται σε αυτούς που δεν έχουν τσίχλα στο μυαλό σε αυτούς που δεν είναι βολεμένοι και δεν τα βλέπουν όλα ροζ σήμερα, χθε πράσινα, προχθές γαλάζια και τα λοιπά. Οπότε, οπότε δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, δεν θα έλεγα φίλε μου. Ε, δεν θα το έβαζα με νούμερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχεις δίκιο το 33% των Ελλήνων Λέει όχι ε, σε αυτή τη λέλαπα, σε αυτό το φασισμό σε αυτό το ξεφτυλίκι Και το άλλο το υπόλοιπο 60 πόσο, 67 Δίνει και τον νεφρό του, προκειμένου να λέγεται Ευρωπαίος Με αυτές τις συνθήκες που μιλάμε τώρα Και είναι, να, και είναι για γέλια η κατάσταση δηλαδή, για γέλια, για κλαυσίγελο Μιλάμε για πίκρα όταν σου λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι το 12% του ελληνικού πληθυσμού πάσχει από ψυχικές ασθένειες λόγω κρίσης, δεν μπορεί να έχεις τώρα το ξεφτιλισμένο, ο οποίος νομίζει ότι είναι βολεμένος παίρνοντας ένα μισθό από το κόμμα ή από το διορισμό του και να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα και να είναι κάθε μέρα στα γλέντια, στα γάλατα και στα, λένε, στα μέλια και στα γλυκά κρασιά. Ε, πρόκειται για ξεφτυλισμένο Αυτή είναι η δική μου άποψη Είναι ξεφτυλισμένος Δεν υπάρχει άλλη ελληνική Είναι ελληνικότατη η λέξη Είναι ξεφτυλισμένος Ψυχείται και σώματι Λοιπόν να νομίζει ότι Εν πάει να ο άλλος μωρέ Εμείς να είμαστε καλά λοιπόν. Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου ε, Παρακαλώ Λέει μου, οι εμφύλοι Θα διαφωνήσω μαζί σου Ξεκίνησαν ε, από, Για άλλους λόγους Δεν ξεκίνησαν από κάτι τέτοιους Φιλοτομάρες Αυτούς φιλοτομάρες Απλά τους, χρησιμοποιούν, τους χρησιμοποιεί πάντα το παρακράτος Για να κάνει τη δουλειά του Και δυστυχώς σήμερα είναι πολύ άνοι Και εκμαυλισμένοι Και το παρακράτος τρίβει τα χέρια του Τρίβει τα χέρια του κανονικά Απλά Εάν, δεν είναι, εάν. υπήρχε μια ευνομούμενη κοινωνία, αυτοί δεν θα μιλάκαν κάποια Θα ήταν σε μια γωνία, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Ε, σου δώσω ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα σου δώσω ένα παράδειγμα στον πολιτισμό. Όσο ζούσε, ξέρω εγώ, ο Γκάτσο, ο Χατζιδάκη, ο Ηλτίτη, λοιπόν, δεν μίλαγε κανεί. Δηλαδή δεν μίλα για κανένα, ο καθένα στη θέση. Οι αξίε ήταν οριοθετημένες Με το που έλειψαν αυτοί οι άνθρωποι από τη ζωή. Παπαρόπουλα Λοιπόν Παπαρόπουλος και άλλοι Βγήκανε και οργιάζουν Κάνουν τα δικά τους Θέλεις και άλλα να σου πω και να μείνω στον πολιτισμό Για να μην δείξουμε πρόσωπα και πράγματα Να οπότε Καταλαβαίνεις Με καταλαβαίνεις εσύ ειδικά που πήρε τηλέφωνο Κυρίες μου και κύριοι Τι άλλο να προσθέσουμε Ας μην προσθέσουμε τίποτα άλλο Διότι ό,τι και να προσθέσουμε ε... Θα το αφαιρέσουμε από αύριο Παπα πα, τι πίττικη διάθεση εγώ άνθρωπα έτσι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο Θα Ακούσουμε ένα τραγούδι Το οποίο τραγούδι προσέξτε Θέλω να του δώσετε μεγάλη προσοχή Είναι Ενώ λέμε ότι Οριστέ, η... Οριστέ, Καλώς τον Καλά εσείς Δεν ξέρω φίλε μου Κάνω εκπομπή αυτή τη στιγμή Πάρε σε 5-10 λεπτά Έλα γεια Μας τρελαίνεις τώρα και εσύ Μω πρωί πρωίνα μου Λοιπόν Θα ακούσετε ένα τραγούδι Το οποίο τραγούδι Εμπίπτει σε αυτά που σας έλεγα Πριν από καιρό Ότι ενώ η διανόηση Της Ελλάδας Οικονομημένη διανόηση Σιωπά Καλλιτεχνική Ξέρω εγώ και τα λιμάν Η νεολαία Αντιστέκεται. Ε, ακούστε λοιπόν τους χωριάτες από τα Γιάννενα τι φτιάνουν. Αυτά λοιπόν οι χωριάτε από τα Γιάννενα Οι πιτσιρικάδες Ευτυχώς που υπάρχουν Μερικοί πιτσιρικάδες στην Ελλάδα Υπάρχουν και κάτι γυναίκες Και ξελασπόνουν τους άντριδες Τους γαλαζοπράσινους θρόγκους Έλα πάμε Κυρίες μου και κύριοι δεν έχουμε άλλον τι να προσθέσουμε Διότι όπως είπαμε πριν Αν προσθέσουμε κάτι σήμερα θα το αφαιρέσουμε από αύριο Μέγα, Μεγάλη φιλοσοφία αυτό Γράψτε το Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Για να ακούσετε τα γλαίτια του καναλάρχου Εμείς να σας ευχαριστήσουμε από καρδίας για την υπομονή Την τιμή Και όλα αυτά τέλο πάντων που Μας ακούτε Και να ευχηθούμε να είσαστε πάρα πολύ καλά you Πάντοτε you're... Γεια σας και χαρά σας You shot your old lady down You shot her down in the ground Yeah Yes, I did, I shot her You know I cut her mess around Messing around town oh, Yes, I did, I shot her You know I caught my old lady Messing around town And I gave her the gun I shot her 101,5 FM Stereo.